Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση, όπω ακριβώ είχε δεσμευθεί, ρίβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Μια αλήθεια. Να ξεκινήσουμε με μια αλήθεια. Να υποδεχτούμε την εβδομάδα, τη μέρα, σήμερα στα μισά τη είναι και λίγο συννεφιασμένη. Εδώ ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, άρα. Αλήθειε και μόνο αλήθειε. Κάτω από το χαλί δεν κρύβονται μόνο άλλα θέματα, αλλά κρύβονται και τα προβλήματα. Όμω, ένα θέμα δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Το βλέπουμε. Βοή η κοινωνία. Υπάρχει ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή μεταξύ κυβέρνηση και τραπεζών. Σύμφωνα πάντα με τι δηλώσει των κυβερνητικών παραγόντων από την προηγούμενη εβδομάδα, Υπουργό Οικονομικών, Ο Άδωνη, Πρωθυπουργό και άλλοι βουλευτέ παρατρεχάμενοι είναι γραμμή να δείξουν, να, να πούνε ότι γίνεται πόλεμο. Μεταξύ κυβέρνηση και τραπεζών για το καλό πάντα του ελληνικού λαού, των καταναλωτών, των δανειοληπτών και γενικώ τη κοινωνία των πολλών. Και μάχεται, στο ένα χαράκι, είναι οι τράπεζες, ναι γνωστό, και στο άλλο είναι η κυβέρνηση, οι τη, που όσο πλαρχηγοί με τα φυσεκλήκια βάλουν κατά των τραπεζών. Σε ένα σύστημα που οι τράπεζε είναι πάνω από τι κυβερνήσει, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια, δεν έχει σημασία στο δικό του αφήγημα, δεν κολλάνε τέτοια. Οπότε. Ε, θα παρακολουθήσουμε αυτή τη μάχη, αυτό τον πόλεμο που δεν ξέρουμε τι επιπτώσει μπορεί να έχει. Ο Άντωνη Γεωργιάδη, όταν ξεκίνησε να περιγράφει τον πόλεμο, χρησιμοποίησε μια λέξη πιο έτσι χαλαρή. Εμεί με τι τράπεζε έχουμε ένα brand new face δο την αρχή τη θητεία μου. του αδέρφια! Και ο κ. Σταϊκούρε και εγώ. Συνέχιζατε το ίδιο δηλαδή. Και εγώ ο υπουργό έχω υπογράψει ήδη τα υψηλότερα πρόστιμα σε τράπεζε που έχουν ποτέ υπογραφεί. Mm. Εμεί με τι τράπεζε έχουμε ένα brand de, fest, εδώ, brand de fer στην αρχή τη θητεία μου. Μπραντεφέ είναι πολύ ευγενικό, γιατί δεν μπορεί να απ' την αρχή να δείξει όλα τα όπλα, αλλά δεν είναι μπραντεφέρ αυτό που γίνεται. Είπα μία λέξη, είναι δύο, δύο, τρει, πόσε λέξει είναι. Αλλά ε, στα ελληνικά είναι μία λέξη προφανώ, μπραντεφέρ. Αλλά όμω εδώ έχουμε πόλεμο. Δεν είναι κάτι, ένα τραπέζι που με βάλει τα χέρια ποιο θα νικήσει. Κρίνονται θέματα και όλα αυτά για το καλό του ελληνικού λαού. Είναι κανονικό πόλεμο. Είμαστε εδώ να ξαναδώσουμε έμπνευση, ρεαλιστική ελπίδα και κοινό στόχο στην ελληνική κοινωνία. Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω και εγώ, απλός στρατιώτης της διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Να ξαναδώσουμε έμπνευση χωρίς διακρίσεις. Ενάφη, πάμε! Πάμε! Εδώ έχουμε μία εικόνα με την κυβέρνηση και τις τράπεζες να συγκρούνται. Οι τράπεζε φαίνεται να έχουν στυλώσει τα πόδια στο έδαφος και να μην συνεργάζονται. Έχετε τρόπο να τους πιέσετε να κάνουν αυτά τα οποία θέλετε να κάνουν. Ισχύει ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός. Οι τράπεζες θα συμβάλλουν μέσω της κερδοφορίας τους. Και εδώ ο Σταϊκούρας, απαντώντα σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη σύγκρουση κυβέρνηση τραπεζών και τραπεζιτών, είπε Θα συμβάλλουν μέσω τη κερδοφορία του. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι του παίρνουμε τι τράπεζε, του παίρνουμε τα ταμεία, παίρνουμε τα κτίρια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Του βάζουμε ένα χέρι. Δεν μπορεί και ο Σταϊκούρα να το πει η χοντρά, γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ. Τα μέσα ενημέρωση που εξειδικεύουν, αναλύουν, σπάνε σε δίφραγγα την κυβερνητική πολιτική και στρατηγική. Και γι' αυτό λοιπόν σα ενημερώνουμε και το λέμε ότι είναι ένα πόλεμο για το καλό όλων μα. Χαμένε θα βγουν οι τράπεζε. Ως πότε πια την κρίση θα την πληρώνουν οι τραπεζίτες Αντίσταση τώρα Σύνδεσμος Ελληνικών Τραπεζών Εδώ είναι ένα σποτάκι, μα το στείλαν έπρεπε να βάλουμε και την άλλη άποψη τι, λέ, τι ακριβώς λένε και ισχυρίζονται οι τράπεζες Με αυτό το περίφημο, ως πότε πια την κρίση θα την πληρώνουν οι τράπεζε. Γιατί οτιδήποτε γίνεται, οφελημένος είναι ο καταναλωτής, ο πελάτης, ο δανειολήπτης Και πάντα με ζημιά πάντα με ζημιά, είναι η τράπεζα. Να συνεχίσουμε την αναμετάδοση του πολέμου. Άρα επαναλαμβάνω, δυστυχώς έχουμε πόλεμο. Και αυτό σήμερα τι μας σε πόλεμο. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο Στους νόμους και στα ήδη Ανέσχυντη Κι άμα πια στο έκμα Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω ή να νικήσουμε τις να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα υπή Πάπιστη γυναίκα Δυστυχώ έχουμε πόλεμο. Μαγό αρχίζει πόλεμο. Γρήγορα, τα παλικάριά μα ποτεμάνια. Δεν ξανάγιαν οι μέρε πιο μεγάλε. Τρυπολιτσά ελέγχεται. Έθεσε δέκα μήνε, δευτερόφηκε σχεδόν όλο σε Μωριά. Κυρούμελι. Κυρούμελι, <Κι> ελεύθερη από τι τράπεζε. Εννοείται. Και ο Μωριά, και η τριπολιτσά, και η καλαμάτα. Την τριπολιτσά. θα την βρούμε σε λίγο. Γιατί υπάρχει λόγο. Είναι εκεί σήμερα ο Πρωθυπουργό τη χώρα μα. Τώρα όμω, για να κλείσουμε αυτό το θέμα με τον πόλεμο, γιατί η μέρα έχει βγάλει κι άλλα. Ε, πολύ σημαντικά επίση, να κλείσουμε το θέμα με τον πόλεμο. Να θυμηθούμε πώ έχουν δεινοπαθήσει οι τράπεζε. Στεκόμαστε στο πλευρό του, τι λυπούμαστε, τι συμπονούμε. Πώ έχουν δεινοπαθεί οι τράπεζε στα χρόνια τη κυβέρνηση τώρα εδώ τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμεί με τι τράπεζες έχουμε ένα brand new investment με την αρχή τη θητεία μου. Οι τράπεζε κλειδονίζονται ξανά. Και αν τα πιστοτικά ιδρύματα δεν στέκουν καλά στα πόδια του, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Εμεί με τι τράπεζε έχουμε ένα brand new festival με την αρχή τη θητεία μου. Το θέμα τη προμήθεια. Λέω να Πώς καταργηθεί, συζητάνε. αν μπορείτε να το καταργήσετε πλήρω. Όχι, να καταργηθεί, να καταργηθεί, και Παπαδόπουλε. Γιατί και οι τράπεζε πρέπει να επιβιώσουν. Δεν φαντάζομαι να θέλετε να κλείσουμε και τι τράπεζε. Εμεί με τι τράπεζε έχουμε ένα brand new festival με την αρχή τη θητεία μου. Και ο κ. Σταϊκούρα και εγώ. Δεν μπορώ να μηδενήσω την προσπάθεια η οποία καταβάλετε από όλου του συμπατριώτε μα. Τα λέμε μιλάμε πάλι για συμπατριώτε μα. Μάλιστα. Εμείς με τις τράπεζες έχουμε ένα brand de feslam, την αρχή τη θητείας μου. Και ο κ. Σταϊκούρας ε, και εγώ. Ε, μπορείτε να μου πείτε αν τους κόψουμε και τις χρώσει πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Εμείς με τις τράπεζες έχουμε ένα brand de fest, την αρχή μου. Αν καταργηθούν γενικότερα οι πληστηριασμοί και ε, δεν υπάρχουν ως έννοια, τότε δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχουν τράπεζες. Εμεί με τι τράπεζε έχουμε ένα brand de face εδώ με την αρχή τη θητεία μου. Η είσοδος στην κανονικότητα σημαίνει κανονική, να πω άλλη μια απαγορευμένη λέξη για όλου εδώ τους περισσότερου, καπιταλιστική οικονομία. Που σημαίνει τράπεζε ισχυρέ. Τι έχουν τραβήξει οι τράπεζε τώρα 3,5 χρόνια. Είναι αυτέ και αντέχουν. Αυτέ το ξέρουν και όλοι εμεί. Εσεί δεν έχετε καμία ανάγκη όσοι έχετε πάρει δάνειο και τώρα σε αυτή τη σύγκρουση προφανώ είμαστε με τον αδύναμο που είναι η τράπεζα. Αδύναμη δεν είστε εσείς που παίρνετε ένα δάνειο εκεί 200.100 να πάρετε ένα σπίτι Εμ με στο σπίτι Εμ δεν πληρώνετε μετά Και αναγκάζεται η τράπεζα να το βγάλει κόκκινο Να το πουλήσει σε ένα φαντ που είναι δικό τη το φαντ Και να βγάλει διπλά και τριπλά από εκεί Και να πληρώνετε εσείς Και να επιδοτείτε και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Γιατί έχει κόκκινα δάνεια Γενικώ όλο αυτό το πάρα πολύ ωραίο Είμαστε λοιπόν με τους αδύναμους Και τι τράπεζε. Ακούσαμε πριν ότι λευτερώθηκε σε αυτόν τον πόλεμο η Τριπολιτσά. Ο πρωθυπουργό τη χώρα μα, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί επίσκεψη σήμερα στην Τρίπολη. Και μέχρι τώρα έβλεπα τα κανάλια έξω. Έχει πάει σε δύο εργοτάξια. Στο ένα έχει φορέσει ένα, πράσι, ένα κόκκινο γυλαίκο, αυτά που φοράνε οι εργάτε, και ένα κράνο. Και καλά, μην πέσει κάτι από πάνω. Εν τω μεταξύ, του πρωθυπουργού του πάνε σε πολύ ασφαλή. Μέρη και τοποθεσίε. Ποτέ δεν έχει πέσει κάτι από πάνω. Δεν θα τον πάνε κάπου, κινδυνεύει να του έρθει ένα σφύρι στο κεφάλι. Ένα γερανό, αλλά του δίνουν πάντα έτσι για γνωστού λόγου. Το άλλο γυλαίκο που φόρησε είναι ένα πράσινο κίτρινο, το οποίο ήταν πέντε νούμερα μεγαλύτερα, μεγαλύτερο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το θέμα ήταν αστείο. Λεπτομέρεια τώρα. Να πάμε να μείνουμε στην Τρίπολη, γιατί η κάμερα του τοπικού καναλιού από χτε είχε βγει και έλεγε ότι σήμερα θα υποδεχθούν εκεί τον Κυριακό Μητσοτάκη. Με το καλό να έρθει στην καλιά μου Μπράβο, θα τον ειδούμε, είναι ο καλύτερος ο Καλύτερο? Θα πάμε όχι εδώ σε τρύπο, νέα Αρκαδία Καλό θα έρθει ο άνθρωπος Να με το καλό για να μας αυξήσει τη σύνταξη. Ευχαριστημένος <laughs> από τη σύνταξη. Πολύ, πολύ με... Τα μέτρα που έχει λάβει Θα τον πυφίσω και με τα χέρια και με τα πόδια Να τον ρυθμίζω και με τα χέρια και με τα πόδια. Με τα τέσσερα δηλαδή. Και με τα χέρια και με τα πόδια, ένα τρεπόλειτιό είναι με την κυβέρνηση, είναι με τον κυρρκώνω Μητσοτάκη. είναι ευχαριστημένο με τι συντάξει, το είπε ο άνθρωπο, και φαντάζομαι θα έχει πάει και σήμερα εκεί. Θα είναι από αυτού πολίτε που πάντα πλησιάζουν αφόρμητα. Τον προθυπουργό, τον εκάστοτε ηγέτη δηλαδή τον αγγίζουν, του λένε τα καλύτερα, του λένε κάτι εκεί γι' αυτό, καμία μαντινά ήταν στην Κρήτη. Και μετά πάνε και περνάνε πάρα πολύ όμορφα όλοι αυτοί εδώ λοιπόν και με χέρια και με πόδια τα ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι πολίτευμα έχουμε, ερώτηση τώρα αυτή που σηκώνει μεγάλη κουβέντα η απάντησή της. Τέλος πάντων δημοκρατία, κοινοβουλευτική, δημοκρατία τι σημαίνει αστική δημοκρατία, ότι γίνονται εκλογέ ανά τέσσερα χρόνια και έχεις επιλογές. Μπορεί να ψηφίσεις διάφορα. Ανεξαρτήτω αν όλα αυτά περιπλέουν το ίδιο ή κάνουν το ίδιο πάντα όταν έρθουν στην κυβέρνηση, έχει να διαλέξει. Είναι μια ωραία ιδέα όλο αυτό, γιατί η ιδέα είναι, στην πράξη λειτουργεί τελείω διαφορετικά. Ακόμη και αυτοί που είναι να βγουν είναι προκαθορισμένοι από πριν, έχουν τι προσβάσει στα μέσα ενημέρωση, στην κοινωνία και εκλέγονται οι γνωστοί που εκλέγονται. Αλλά δεν θα το αμφισβητήσουμε όλο αυτό. Αυτή είναι η δημοκρατία. Τι σημαίνει, έχει επιλογέ. Δηλαδή, ψηφίζει Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κουκουέ, Μέρα. Βελόπουλο, τα μικρότερα κόμματα, τα Ανταρσία κτλ. κτλ. Βγαίνει ο Υπουργό Εσωτερικών, ο αρμόδιο Βορύδη, σήμερα το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη και καταργεί όλο αυτό. Ποια είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν αποτελέσματα. Δεν είναι δύσκολο και στη δεύτερη. Στη δεύτερη θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι εφικτό αυτό, λέτε. Απολύτω εφικτό. Είναι, είναι λογικό παρακολούθημα. Άνισε. Είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Το είναι, είναι λογικό παρακολούθημα. Yes. είναι σχεδόν υποχρεωτικό Τι σχεδόν, είναι υποχρεωτικό, άκου σχεδόν Και με τριοπαθείς τώρα ποιος ο βορείς, με το τσεκούρι στο χέρι Όποιος δεν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, όποιος δεν ψηφίσει Μητσοτάκη Βεβαίως λέγει τι δεύτερε εκλογές Εκεί είναι υποχρεωτικό, μόνο Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει Αντιπροσωπε... Αντιπροσώπευση Δεν υπάρχει επιλογή, κομμάτων, διαπάλη Πολιτική, ιδεολογική, τίποτα από αυτά Υποχρεωτικό να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία Είσαι κομμουνιστής Όχι Είσαι αριστεράς Όχι Είσαι κέντο Όχι Είσαι πακ Όχι Είσαι βρά Τι με ρωτήσατε Είσαι αντιστασιακός Σας ακούω δεν σας βλέπω Α όχι Είναι ο πατέρας? Όχι i se deció, aquí, mere. Cito y la nada, cito y Είναι υποχρεωτικό σκέτο, το σχεδόν να φύγει, να κοπεί και να μείνει είναι υποχρεωτικό ψηφίζουμε μόνο Κυριάκο Μητσοτάκη, το Λεωβορίδης, ο Υπουργός Εσωτερικών με μια τέτοια αντίληψη τρομάζω το ότι είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχει τον έλεγχο όλων εκεί των μηχανημάτων, συστημάτων που θα βγάλουν αδιάβλητο αποτέλεσμα το βράδυ, τα βράδια των εκλογών γιατί θα έχουμε κανένα δυο τουλάχιστον Οπότε με αυτές τις συνθήκες και με αυτές τις αντιλήψεις βάλαμε και το Γεωργίο Παπαδόπουλο να συμπληρώσει λίγο τη σκέψη του Βορύδη γιατί θυμόμαστε όλοι, θυμόμαστε ή γνωρίζουμε ότι ήτανε πρόεδρος της νεολαίας του Γεωργίου Παπαδόπουλου πριν πάει στο Λάος και πριν πάει στη Νέα Δημοκρατία και πριν είναι τόσο δημοκράτης που να λέει υποχρεωτικά ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Ακούμε τη βραδιά των δεύτερων εκλογών. Έλαβων! Κυριακό με ζωτάκι σου 4.633.602 ήτι 92,2% ήτι 92,2% Είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Να τον και με τα χέρια και με τα πόδια. Είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Κυριάκο Μητσοτάκης Είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό να κοπεί το σχεδόν αυτά τα πολύ ωραία. Βγάλαμε και το αποτέλεσμα των εκλογών. 92% υπάρχει ένα 8% και καλά ξεκάρφωμα ότι έχουμε δημοκρατία. Έχουν ξεκινήσει στελέχη της δημοκρατίας, Έτσι ταυραντισμένα κάπως και με το γνωστό στυλ και ύφο. Εισβάλλουν στα σπίτια ψηφοφόρων. Όχι της Νέα Δημοκρατία, των άλλων κομμάτων, και προσπαθούν αυτό το σχεδόν υποχρεωτικό που υποβορείται να το κάνουν πράξη. Α! Κάθαρμα! Θα ψηφίσεις! Τι θα ψηφίσω, Θα ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία. Γιατί να ψηφίσω, Θα ψηφίσεις γιατί είναι υποχρεωτικό. Δεν ψηφίζω. Θα ψηφίσεις η νέα δημοκρατία γιατί είναι η κυβέρνηση των καλύτερων και των πιο ικανών! Δεν ψηφίζω, δεν ψηφίζω! Βούλαστο! Καθήκη! Στο σούπερ μάκετ δεν ψωνίζει! Ψωνίζω! Σου κάναμε καλάθι! Είναι παπάτζα! Σκάσε! Και δεν μου αρέσουν τα μακαρόνια νούμερο έξι! Προτιμώ τις παπαρδέλες! Απλήστο γουρούνι! οι παπαρδέλε! Θα ψηφίσεις κούλι. Είναι υποχρεωτικό. Όχι. Δεν με πείθεις. Δεν με πείθεις. Δεν ψηφίζω. Μη μιλάς. Βούνι. Τιποτένιο πλάσμα. Δεν έχεις επιλογή. Είναι υποχρεωτικό. Θα ψηφίσεις νέα δημοκρατία. Έρχεται ανάπτυξη για όλους. Θα φύγει η οικονομία. Ψιούν. Όχι άλλο Ψιούν. Όχι άλλο Ψιούν. Ο Στολμάς, αγνείσαι την Ελλάδα 2.0, θα υποφέρεις καθήκη, είναι υποχρεωτικό. Δεν αντέχω άλλο τόση ανάπτυξη, μη, μη με αναπτύσσεις, σε παρακαλώ. Όχι άλλο βζιούν, όχι άλλο βζιούν. Έτσι θα γίνονται τα πράγματα όπως ο Βορύδης θα έχει οραματιστεί. Αν δεν πιστεί με τον πρώτο με το μαστίγιο έρχεται με το τσεκούριο Βορύδης, κόβει χέρια από πριν. Αυτή είναι η διαφορά. Συνήθω ψηφίζουμε σε αυτόν τον τόπο και λέμε να μου κοπεί το χέρι. Ε, θα έρχεται από πριν ο Βορύδης δεν θα ψηφίσει σε μια δημοκρατία που είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Θα κόβει το χέρι με το αξεσουάρ που κρατούσε ως γνήσιος δημοκράτης νέο παιδί τότε. Αν δεν, σας, αν δεν πιστείτε που θα πιστείτε με το τσεκούρι, με το υποχρεωτικό και με όλα αυτά υπάρχει και ένας άλλος λόγος να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Αν καταλάβατε σήμερα κάνουμε τη δουλειά της κυβέρνησης και του Μαξίμου, παράρτημα είμαστε εδώ το στούντιο. Οπότε θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία για έναν επιπλέον λόγο, τον ακούμε από τον εντελώς διαφορετικό πολιτικά Αδωνη Γεωργιάδη. Η οικονομία πηγαίνει πράγματι παραπάνω. Οπότε έχουμε και ένα δισεκατομύριο... Το 2022, 2022 ήταν, το... ήταν μια χρονιά που οφείλω να ομολογήσουμε πάρα πολύ περίφωνα. Για το μέτρο που το Υπουργείο Ανάπτυξη όλη μου η ομάδα και εγώ προσωπικά συμβάλαμε στην ευημερία του ελληνικού λαού. <Το> όλη μου η ομάδα και εγώ προσωπικά συμβάλαμε στην ευημερία του ελληνικού λαού. Στην ευημερία του ελληνικού λαού. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Καταλάβατε, αυτό είναι ο άλλο λόγο. Έχει συμβάλει ο ίδιο και το Υπουργείο στην ευημερία σα. Δηλαδή, υπάρχει ευημερία. Δεν το αμφισβητεί κανεί και ξέρουμε μεταξύ άλλων ποιο έχει συμβάλει. Ο ένα λέει υποχρεωτικό να ψηφίσουμε με τσιωτάκι. Οι άλλοι λένε ότι κάνουμε πόλεμο με τι τράπεζες Ο τρίτο ότι έχει συμβάλει στην ευημερία του λαού. Όλα αυτά πραγματικά εμεί λίγο τα στολίσαμε με κάποια μοντάζα για να το. Κάνουμε, να το μπλέξουμε λίγο αλλά ξεκίνησαν από τους ίδιου. αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα το διήμερο και σήμερα το Σαββατοκύριακο και σήμερα είναι πραγματικά θέλω να πω συμβαίνουν τα λένε, τα σκέφτονται και ο άλλο κάνει περιοδία με τα πράσινα και τα κόκκινα γυλέκα στην Τρίπολη εδώ Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα 2 11, 10 80 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας RadioPapakiParaPolitica.gr το mail του σταθμού ηλεκτρονική διεύθυνση το παρακολουθώ εγώ αυτή την ώρα Θανάση Αθανασόπουλος αριθμίζει τον ήχο στο ελληνοφρένια.net.gr είναι το site εκεί το δικό μας Μα ακούτε live τώρα μετά ηχογραφημένους οπότε θέλετε και στο youtube official μας παρακολουθείτε τώρα live έχει και chat από κάτω να κάνετε να επικοινωνήσετε ακούμε πρώτο μέρος λαού κολλάνει και οι πρώτες διευθμίσεις Καλά, Μωρά μου! Έλα! Πού είσαι! Τι έγινε, Λοιπόν, θα το ξεκινήσω φυσικά εκτό ελαχίστων εξαιρέσεων με το γνωστό αυτό το παλιό το καλό. Αλίτε, Ρουφιάνοι, Δημοσιογράφη. Τι γίνεται, ρε Πούστη, έχουν πραγωθεί τώρα με την παπαδιά και τον παπά. Βγάζει ο κόλο του μέλη και σκατά για την παπαδιά και τον παπά. Από πίσω, τα μεταξύ, περνάνε ένα νομοσχέδιο έκτρωμα για τη δημόσια υγεία. Και γι' αυτό, Α, τι ο... το... λέει, το... Κάτι το... πρέπει το... να απασχολήσει και την επικαιρότητα. Τι απασχολεί το νομοσχέδιο που κλείνεται εσύ. <σχολογε> <μίλυνα> Επίση το ΕΣΥΤ, μην τα κοιτάμε λίγο κοντόφθαλμα από τώρα. Εδώ και χρόνια το αποδομούν. Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο αποδομούν. Δηλαδή υποτιτή προετοιμάστηκε υποτιτή. η κατάσταση, δεν ήρθε ξαφνικά ενέθρεα. <σίγουρα> <σίγουρα> Απ' την κουτάνα ο Γεωργιάδη, οπότε είναι ο, ο κόκκιλο του, είναι και ο λόγο του. Θυμάστε τότε με το ΙΣΥΤ ή όπου το είχε και σημαία. Ο άνθρωπο πώ θα τα βρει τα λεφτά να πληρώσει. Τα ξέρετε, αύριο το βρείτε να το δώσετε για να μπει τόσο πολύ αυρίω. Αν σκεφτεί ποιοι είναι οι τελευταίοι υγεία, δηλαδή πάρ το ανάποδο, ο πλεύρη, η Κικίλια, Βορείδη, Και μην πάω παραπίσω! Τι περιμένετε από το πλεύρη, το αγαπημένο του βιβλίου Μικρό ήταν το Minecraft, -no», πως το λένε, ο. Ναι, ναι, δηλαδή, αν σκεφτεί μόνο ποιοι έχουν ασχοληθεί, ποιοι έχουν γίνει υπουργοί υγεία, <laughs> θα καταλάβει την κατάτμιση τη υγεία σήμερα. Ναι, <laughs> ο ήταν δεξιό φιλαρούχα, πετσέτε που και νερά. Τότε τι Α, με παίξετε ένα Λα, βεβαίως. Λα, βεβαίως. Λα, εγώ άλλο, θέλω να <laughs> μα Και το κοριτσάκι και το βγάζει στη βίσσα και τα 216 ονόματα. Οι οποίοι 200 ήταν αγαπημένοι και φιλαρούχε τη δεξιά, από ό,τι φαίνονταν και το κάνανε καβγάρα. Και όταν πλέον θα περάσει αυτό το έκτρομα το νομοσχέδιο, ο κάθε κερπατελή και η κερ κατίνα να μην το ονομάσω αλλιώ, όταν θα πάει στο νοσοκομείο, είναι καλά προτού πάει να ψάχνει παπά. Παπά όχι για σκάνδαλα, παπά για να τον εφάψει. Γιατί έτσι πω πάνε τα πράγματα όταν πράγματα. Εγώ είμαι βαριά στη γενιά και αποκαλύψει βαριά στη γενιά 9.500 ένσημα έτσι και μέχρι να βγω. Έχω ξεπεράσει τα 11.000 γιατί η σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ από τα 60 με πήγαν στα 62 η καριώτα, ο Ικαριό Κατρούκαλο. Ο αριστερό, ο ψάλτη, ο αριστερό Εντερπάρ δεν πρόκειται ποτέ και θα ξαναπώ αυτό που σου είπα στην αρχή εκτό για του δημοσιογράφου. Αυτοί που μα αξίζουν, αυτοί μα κυβερνούν. Η γιαγιά μου ισχορεμένη που ήταν γεννημένο το 1902 ή το 1930, δεν θυμάμαι έλεγε για εμά σε σχέση με του πολιτικού και το κλείνω. Ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι. Ό,τι μας αξίζουν αυτοί μα κυπερνούνε. Γεια σου φίλε Αποστόλη, είμαι ο Κώστα από το Εγάλεο, είμαι φίλε μου. Αγιά σου Κώστα από το Εγάλεο, τα φίλιά στο εξωτικό Εγάλεο. Ευχαριστώ πολύ να μα το λυγεί. Να το δεχόμαστε την εξωτικό. Θέλω να πω κάτι να θυμίσω. Την περασμένη εβδομάδα το ΚΚΕ έφερε κάτι τροπολογίε στη Βουλή και ανάμεσα σε αυτέ τι τροπολογίε ήταν υπάρχει πληθυριασμό στην πρώτη κατοικία, επαναφορά των δώρων Πάσχα, Χριστούγεννα και επίδομαδε σε όσου τα εκόψανε, Ψυγεί χδίω. Ψυγισμένοι, στιγμένοι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΧ τίποτα. Δεν θέλανε ούτε καν να το συζητήσουν. Το απορρίψανε. Δηλαδή, κύριε Γιώργο, δώρα και από το ΣΥΡΙΖΑ, το λεγόμενο λαοπρόβλητο ξελογό κόμμα. Λοιπόν, οι αυταπάτε τελείωσαν. Παραμύθια πουλάνε στον ελληνικό λαό. Επιβεβαιώνεται ότι εργαζόμενοι συνταξιούργοι συνολικά ο λαό είναι χαμένο από χέρι με όποια κυβέρνηση και από αυτά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποδειχτεί τίποτα ένα κυροσκοπικό κόμμα από το βλέπω. <Σι>, νι, νι, νι. Ή, να κάτσω στην καρέκλα, να στρώσω τον ποπό μου και ξέρω να κάνω και εγώ τι βρωμποδουλίτσε μου. Όπω την κάνει και η συντήρηση. Οι ο ένα πασάρει στον άλλο, να καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί. Η Νέα Δημοκρατία πασάρει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά σφαίρα παίζουνε, πασούλε. Ο ένα αρχίζει να μην αλλάξει το σύστημα, να μην ξεσηκωθεί ο κόσμο και του πάρει φαλάκι. Αυτό φοβούνται. Λαέ, εδώ και τώρα δώσε δύναμη στη δύναμη σου. Ψηφίζει ΚΚΕ. Αχ, πάλι διακριτικά πέρασε να του συνεφέρει όλο. Όλους αυτούς που σε τυραννούν. <Ρι> <Ρι> Δεν είναι δύσκολο και στη δεύτερη. Στη δεύτερη θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι δύσκολο. Είναι εφικτό αυτό λέτε. Απολύτως. Απόλυτο. Απολύτως εφικτό. Είναι, είναι λογικό παρακολούθημα. <Ρι> είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Δημοκρατία. δημοκρατία Μη διανοηθείτε να ψηφίσετε, μη σκεφτείτε να ψηφίσετε κάτι άλλο μην περάσει από το μυαλό σας δεν θα τα πάμε καθόλου καλά καθόλου καλά ξεμπερδέματα η δημοκρατία επιβάλλει να ψηφίζουμε αυτό που πρέπει και θέλει ο Βορύτης γιατί είναι σχεδόν Υποχρεωτικό, λογικό παρακολούθημα, σίγουρο κτλ. Το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Όλοι βγαίνουν και λένε, τουλάχιστον τα μεγάλα κόμματα που είναι κοντά στο Μαξίμο, ότι ναι, είναι σίγουρη η εκλογή μας, θα βγούμε κτλ. Οκ, okay, είμαι στο παιχνίδι αυτά τα καρογκιζελίκια. Αλλά εδώ να είναι σχεδόν υποχρεωτικό, σχεδόν υποχρεωτικό, είναι καινούριο, δεν το έχουμε ξανασυνάντησει ημέρα. Ξημέρωσε με μια είδη που έρχεται πάνω από Θεσσαλονίκη, είναι στην εντατική και χάρο Ένα 16χρονο παιδί, Ρωμά, στη Θεσσαλονίκη, στη μία τα ξημερώματα πήγε σε ένα βενζινάδικο με το αυτοκίνητο, ένα αγροτικό νομίζω φορτηγάκι. Έβαλε βενζίνη, δεν πλήρωσε το βενζινά, έφυγε. 20 ευρώ, 20 ευρώ 16 χρονών ξαναλέω το παιδί. Ο βενζινά ειδοποίησε την αστυνομία, κάπου κοντά ήταν μάλλον η αστυνομική έταξαν αμέσω, υπήρχε μια μήνυα καταδίκου και κάποια στιγμή τον πυροβολεί αστυνομικό στο κεφάλι. Τον 16χρονο. Αμέσω μπήκε εντατική, έγινε μπήκε χειρουργείο. Στη συνέχεια στην εντατική είναι πολύ κρίσιμη η κατάστασή του. Δημιουργεί πολλέ απορίε όλο αυτό. Ε, φέρνει βεβαίω στο νου την προηγούμενη ιστορία που είχε γίνει εδώ στο πέραμα με τον Νίκο Σαμπάνη, που τον σκότωσαν πάλι οι αστυνομικοί. Πόσο ε, έτοιμη είναι η αστυνομική, η αστυνομία του Θεοδωρικάκου, όταν πρόκειται για Ρωμά, όταν πρόκειται για τέτοια τύπου παραβατικότητα, την μικρή παραβατικότητα να δράσουνε αμέσως και ε, δεν ξέρουμε ακριβώ τι συνθήκες προφανώς ε, του συγκεκριμένου γεγονότος ο αστυνομικός, ο εισαγγελέα έχει κάνει τα δέοντα για τον αστυνομικό προφανώς θα γίνει και κάποια εδέ δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει ε, ξέρουμε όλη την κατάληξη όλου αυτού του θέματος όπως συνέβη και με τον Νίκο Σαμπάνη στο πέραμα Όπω συμβαίνει σε τέτοιε περιπτώσει, πέφτουν πάντα στα μαλακά οι αστυνομικοί. Ακόμη και αν καταδικαστούν κάποια στιγμή, θα κάτσουν κανένα δύο χρόνια μέσα και θα φύγουν. Βλέπω Κορκονέα, βλέπε Καλαμπόκα, σε μια άλλη υπόθεση πριν πολλά χρόνια. Την υπόθεση Τεμπονέα, δεν ήταν αστυνομικό, ναι. Όμω δημιουργεί πάλι τα ίδια ερωτήματα, του ίδιου συνειρμού. Όταν για ένα γατάκι γίνεται όλο αυτό που γίνεται και παρακολουθούμε τι γίνεται. Όταν πρόκειται για τσιγκανάκι παιδί, μάλιστα είχε και παιδί ο ίδιο ο 16χρονο. Ενό, 1,5 μισή έτου ήταν το παιδί του. Αυτή την ώρα είναι σε πολύ σοβαρή και πολύ κρίσιμη κατάσταση, στην εντατική. Οι συγγενεί εκεί που έβλεπα νωρίτερα λέγανε ότι κρέμε τη ζωή του από μια κλωστή. Δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται, δεν ξέρουμε, το παρακολουθούμε. Έχει όμω καλύψει λίγο τα, γεγονότα της, τα υπόλοιπα γεγονότα τη μέρα. Εμεί εδώ, σε Ελληνοφρένια, το βράδυ στο site θα βγάλουμε την συνέντευξη που μα έδωσε ο Τάσο Θεοφίλου. Τάσο Θεοφίλου, να θυμηθούμε. Είναι, έμεινε πέντε χρόνια φυλακή, του είχαν φορτώσει αστυνομικοί αστυνομική με ληστεία στην Πάρο μεταφώνου. Αθωώθηκε στο εφετείο, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο, αλλά όμως είχε μείνει πέντε χρόνια στη φυλακή. Και είναι ένα από τα παραδείγματα πως στείνει υποθέσει η ελληνική αστυνομία χωρίς να υπάρχει τεκμηρίωση, χωρίς να υπάρχει της λογική, αποδεικτικά στοιχεία, τίποτε απολύτως. ανθρώπου. Από συγκεκριμένο χώρο πολιτικό Τους σέρνει στα μέσα ενημέρωσης Τους επιδεικνύει ως λάφυρο στα μέσα ενημέρωσης Γίνονται μετά με τα ψεύτικα στοιχεία οι έτσι όπως γίνονται Μπαίνει κάποιος μέσα, μένει μέσα πέντε χρόνια Όχι ένα μήνα Που και μια ώρα όταν νιώθεις ότι δεν έχει διαπράξει τίποτα Το άδικο μεγεθύνεται και είναι ασύκοτο Όχι μόνο για αυτό που το βιώνει, και για κάποιον απ' έξω με, τα, με το στοιχειώδε αίσθημα δικαίου, να ξέρει ότι κάποιο είναι μέσα. Έχει γίνει πολλέ φορέ αυτό ε, στην ελληνική ιστορία, ανεξαρτήτω κυβερνήσεων, δηλαδή το έχουν κάνει και οι προπροηγούμενοι. Γίνεται γενικότερα, γιατί αυτονομούνται και κάποιοι μηχανισμοί και είναι και μια μέθοδο που ακολουθείται από τι εξουσίε για να παραδειγματίζονται οι υπόλοιποι. Ο Τάσο Θεοφίλου, λοιπόν, μίλησε το Χρήστο Αβραμίδη, Το βίντεο της σκηνοθεσίας και το μοντάζ έχει κάνει ο Αλεξάνδρος Λιτσαρδάκης για την εμπειρία της φυλακή για τα όσα έζησε, για τα πώς τα βίωσε και ε, θα ακούσουμε τρία αποσπάσματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι πώς τον παρουσίασαν και πώς τον αντιμετώπισε η αστυνομία, πώς τον γύριζε αυτό που είπα και πριν σαν λάφυρο. Κνευρισμό νιώθεις άμα σου τη σειρά στο σούπερ μάρκετ. δεν ε, νιώθεις σε ε, μια τέτοια περίπτωση Συν... Διότι δεν είναι και δεν το δύο ποτέ ω ένα θέμα προσωπικό. Δεν θεώρησε ότι ένας ε... Κακό τύπο τη αντιτρομοκρατική έχει κάτι προσωπικό μαζί που θέλουν να εκδικηθεί. Αντιλαμβανόμουν από την αρχή ότι θα μείνει εντελώ πολιτικό και ότι εγώ απλά είχα την ατυχία να βρεθώ μέσα σε αυτό. το Οπομένω δεν υπήρχε θυμό με αυτή την έννοια που μπορεί να φανταστεί κάποιο. Ακόμα και ο τρόπο που με παρουσίασε η αντιτρομοκρατική, όταν λέμε παρουσίασε όχι το αφήγημα που έδωσε στην δημοσιότητα, το αφήγημά τη, πώ με παρουσίασε σαν σώμα. Και είχαν εστίσει έξω από την ευελπίδον του καμεραμάνου, του οπερατέρ, και με κάνουν πασαρέλα πάνω κάτω για να τραβήξουν καλά πλάνη. Πάνω, και κάπως δεν και με έξε, μέχρι να τα πλάνα που έπρεπε. Και από όλες τις φωτογραφίες βγάζαν, έξε, μια φορά ρούφηξα, έτσι μου και είχα έτσι μια κάπως, τέτοια, και ήταν αυτή που και ε, περισσότερο. Δηλαδή. Δεν στείλει μόνο υποθέσεις, Στην και την παρουσίαση. Ελληνική αστυνομία. Τον πήγαιναν πέρα εδώ, δεν πήγε καλά το πλάνο. κατ, Πάμε πάλι. Ξανά γύρισμα των. Και καλά εγκληματία να τον τραβολογάνε εκεί οι σούπερ εξοπλισμένοι αστυνομικοί που είναι δίπλα με τα full face τη μάσκη για να μην φαίνονται γιατί έχουν δει, με το αλεξίσφαιρο εγκληματία αθώθηκε στην πορεία. Ε, μίλησε, μας μίλησε ο Τάσος Θεοφύλου ε, και για την εμπειρία της φυλακής. Να μιλήσουμε για το υπαρξιακό επίπεδο τη στέρηση ελευθερία και του πώ βιώνεται η κατάσταση του να είσαι μέσα σε τέσσερι γκρι τείχου, από του οποίου μπορεί να δει μόνο ένα κομματάκι ε, ουρανού που, άμα έχει και λίγο συννεφιά, ομογενοποιείται το χρώμα με του τείχου, οπότε στην πραγματικότητα δεν έχει ουρανό. Να μιλήσουμε για τον κόσμο που είναι εκεί πέρα, για το πόσο θλιβερή είναι η κατάσταση. Ε, να βλέπει πά, πάμφτωχου ανθρώπου, μικροπαραβάτε, εγκλωβισμένου σε έναν, έναν ανελαίτο μηχανισμό. Επιβολή αναντίστοιχων με τις πράξεις του σπινών ένας υπαρκτός κόσμος και είναι συγχρόνω και τα υπόγεια της δικαιοσύνης είναι τα υπόγεια όπου τα θεμέλια της κοινωνίας με έναν τρόπο εκεί πέρα που η παραβατική οικονομία συνδέεται με την πολιτική εξουσία μέσω της υπηρεσίας των φυλακών και μέσω άλλων καναλιών Ο τάσος του είναι τη συνέντευξή του την φιλοξενούμε στο site τη Ελληνοφρένειας με εικόνα, θα ανέβει το Βράδυ στις 9 η ώρα η συνέντευξη δόθηκε στο Red Noir, ένα συνεργατικό καφέ βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας. Τελευταίο απόσπασμα από αυτά που μπορούμε να ακούσουμε εμείς εδώ είναι η απόψης, η αναφορά του ίδιου του Τάσου Θεοφίλου για την ταξική δικαιοσύνη. Επίση, έχει σημασία το πώ διώκεται σαν ποινικό αδίκημα η μια τσάντα, που είναι κάτι ε, αντικοινωνικό σίγουρα, ε, το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει σε μια πολιτική κάθριξη, και πώ διώκεται ένα σκάνδα, σκάνδαλο εκατομμυρίων που μπορεί να έχει προκαλέσει κοινωνική βλάβη πολλαπλάσια και σε πολύ μεγαλύτερο εύρο. Και διώκεται σαν ένα ψηλό αστικού τύπου αδίκημα, ούτε καν ποινικό. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα τη ταξικότητα τη ποινική δικαιοσύνη. Επομένω, όταν ένα υπουργό Από τη δικαιοσύνη δεν μπορώ να περιμένω κάτι θετικό από αυτό Ελληνοφρένια λοιπόν εδώ μετά από αυτά έτσι, Ως τροφή προβληματισμού όπως λέμε απόψει Από έναν άνθρωπο που τα έχει βιώσει όλα αυτά Υπάρχουν, Είναι από του επώνυμους ο Θεοφύλου Είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τότε αυτή η ιστορία Είχε κρατήσει και πάρα πολύ καιρό να, Αν θυμάμαι καλά μετά ακολούθησε ανάλογες περιπτώσεις Ο Χίρια η Ριάννα και ο Περικλής τους είχαν πάλι για ένα, ένα χρόνο μέσα στη φυλακή επειδή είχαν κατηγορηθεί ε, ότι είχαν κάποια σχέση αυτά τα παιδιά ε, πανεπιστημιακό Συριάννα με, με τους πυρήνε φωτιάς άρα τους κρατούσαν χωρίς στοιχεία κάποια στιγμή βγήκανε τελευταίο αν δεν κάνω λάθος Προφανώ υπάρχουν και τα άλλα που δεν τα μαθαίνουμε ή δεν δίνεται το φω τη δημοσιότητα που πρέπει. Ήταν ο περίφημο Ινδιάνο από τα γεγονότα τη Νέα Μύρνη που είχαμε δει εκείνο το πλάνο που έφευγε κάποιο από το πλήθο και πήγαινε και έπεφτε πάνω σε κάτι ματατζίδε. Μετά από μια μέρα ανακοίνωσε ένα αστυνομία χρυσοχωρίδη, ήταν Θεοδωρικά Κρουφιότση, ήταν τότε. Το ίδιο είναι, δεν έχει και διαφορά ποιο ηγείται τη αστυνομία, η μεθόδευση είναι ίδια. Ανακοίνωσαν ότι έπιασαν ένα παιδί, τον κρατούσαν μέσα για μήνε. Ο ίδιο είχε άλοθη, γιατί έπαιζε μπάσκετ εκείνη την ώρα στην Ελευσίνα, στη Μαγούλα, κάπου τελείω μακριά. Παρ' όλα αυτά ήταν μέσα, το ξέραν όλοι ότι είναι αδίκω μέσα. Υπουργοί, πρωθυπουργοί, αστυνομικοί, τίποτα δεν άλλαξε. Τον είχαν μέσα, γιατί έπρεπε να δείξουν ότι βρήκανε ποιο είναι αυτό που κλώτησε του αστυνομικού. Αυτά και άλλα τόσο, πιο χαλαρό, πιο χαλαρό. το σπίτι του Ινδαρέ, η μεθόδευση που έγινε εκεί, η ελληνική αστυνομία σε στιγμές δόξας από τον εμφύλιο και μετά με φοβερή συνέπεια αν κάτι υπάρχει σε αυτό το κράτος που δείχνει την, την ύπαρξή του επιβεβαιώνει το ρόλο του και χρησιμοποιεί τους πιο, τις πιο σάπιες μεθόδους είναι η ελληνική αστυνομία όταν πρόκειται να κατηγορήσει αδί, αδίκως ανθρώπους ή να συλλάβει ή να δείξει ότι κάνει κάτι και την έχουν υπηρετήσει δεκάδες υπουργοί όλων των αποχρώσεων πρώην αριστερήν, είναι αριστερήν Δεξιοί, άκρο δεξιοί, σοσιαλιστές, η μεθόδευση όμω είναι πάντα ίδια. Και τώρα εδώ μπλέκει όλο αυτό και με τον 16χρονο, τον πυροβολισμό στο κεφάλι, επειδή δεν έδωσε το 20 στο βενζινάδικο. Ναι, παράπτωμα έφυγε 16 χρονών Τι μυαλό έχει κάποιο 16 χρονών και τι επίγνωση των πράξεων του έχει κάποιο παιδί που είναι 16 χρονών ώστε να αξίζει ίσω το θάνατο. Μακάρι να τα καταφέρει το παιδί να βγει ζωντανό από εκεί. Θα έχει πάρει ένα μάθημα γενικότερα. Τελεία εδώ σε αυτά. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Αποσόρεσαι. Έρα Δεν μου λες έχω μια πορεία. Άμα ο λαός είναι μαλάκας Τι θα Πάει έτσι πακέτο αυτό. Ναι, ναι, πακέτο για μου εσύ. Ο λαός ξεκίνησε σαν μαλάκας ή έγινε στην πορεία. Παίζει και αυτό ρόλο <σχ> Ή τον κάνανε να πιστεύει ότι είναι μαλάκας Έγινε, έγινε. Α, έγινε. Δεν γεννήθηκε που λέμε. Ε, καλά, δεν γεννήσε, σε Άρα ο λαός. Μπορεί να δηλαδή, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα αλλά πρέπει να ξυμνήσει, να μην Ε, αλλά είσαι από το σουβλάκι τώρα η μαλακή, τώρα για τον Έλληνα. Κατάλαβε, δεν κόβεται. <Τι, Τι έχουμε να δείξουμε στο εξωτερικό. Αποστολή. Αυτή η οικογένεια από την κατοχή έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Κάντε μια αναδρομή. Εσύ πρέπει να τα ξέρει όλα. Τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Και περνάει από αυτόν εδώ μόνο για τον εαυτό του. Ενδιαφέρονται πόσε εταιρείε έχει κάνει για να εξασφαλίσει και τα τρει του. Το ίδιο έκανε και η μάνα του. Η μάνα του ήταν αυτή του πατέρα του. Γιατί ό,τι Η μάνα είναι... του ήταν Αυτή του πατέρα του, γυναίκα του πατέρα του, λες, yeah. σκάνταλο. Ναι, παρακαλώ. Αποστολή si. Ναι. όχι. Αχ, ευτυχώ μου απάντησε γιατί νόμιζα ότι εμά εδώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δεν μα απαντάει η ελληνοφρένεια. Σιγά μου, ελπίζω και παράπονα. Τίποτα, ξέρει πόσο καιρό προσπαθώ να σε πιάσω. Μήνε. Α, ναι. ναι. Δεν έχει να κάνει με το Αιγαίο. Δεν έχει να κάνει. Όχι, όχι. Αν και σημασί. στο Ιόνιο απαντάω πιο άμεσα. Νοτιοανατολικά εδώ. εδώ Νοτιοδυτικά απαντάω καλύτερα. Γιατί εδώ νιώθουμε γενικότερα ξεχασμένοι και επειδή ακούω να μιλάνε στην εκφοπή για. Το πώ περνάμε εμεί εδώ, γι' αυτό λέω πάει. Μα ξεχάσαν και εκείνοι. Λοιπόν, πήρα να σου πω. Μ, ακούω πόσα χρόνια την εκφοβή σου και δεν θέλω να μετανιώνω. Όπω ακούω διάφορου που λένε ότι μετάνιωσε που δεν σέβερνα τόσο καιρό. Γι' και αυτό πήρα να πω. Μα ακού τόσο να... καιρό τι και δεν έχει πάρει, δεν το έχει μετανιώσει στο προηγούμενο διάστημα. Τη έχω δει και σε φεστιβάλ τη ΚΝΕ και δεν ήρθα να σε χαιρετήσω. Να μ' ναι, παιδάκι μου Γι' αυτό το μετάνιωσα. Αλλά έπειτα να καταφέρω, αν περάσει ποτέ καράβι από εδώ απ' έξω, να μπορέσω να έρθω στο Στοβρό του εδώ. Στο τώρα θα παίξω, στο κύτταρο. Ναι, πότε. Φλεβάρι Μάρτι, στο κύτταρο. Α, ωραία, ωραία. Πιο πιθανό, πιο πιθανό είναι αυτό. Γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τελειώνει, δηλαδή τώρα από το σταυρό. Τέλειωσε, τέλειωσε, τέλειωσε το σταυρό. Τώρα προγραμματίζουμε Φλεβάρι Μάρτι στο κύτταρο, Παρασκευέ. Α, τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σποϊλερ, είδεσαι εγώ πρώτο το μαθαίνει. Θα σου δώσω και έναν άλλο φανατικό σου. Ποιο είναι εκεί. Συνδίνω και τον πατέρα μου να σου πει ένα γεια. Πω πω το μπορώ να εκφράσω τα αισθήματά μου απέναντί σα. Είστε ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει σε αυτή την καταναραμένη χώρα. Είμαστε καταραμένοι εμεί εδώ. Από πού μα τηλεφωνείτε? Δίπλα από τα τουρκικά παράλια. Ε, πού δηλαδή? Ανασχέσω τα ίμια τα Ήμια, τα ξέρετε? Κάτι έχω ακούσει, όχι ακριβώ. Ακριβώ, ακριβώ, ναι, ναι, εδώ, εδώ, εδώ. Ε, πού εκεί, εκεί, στα Ήμια δεν, πράγμα, πράγμα. Δεν τα Ήμια δεν έχει σπίτια. Είστε αυτό με τι κατσίκε? Είστε αυτό με τι κατσίκε? Δεν ακούω καλά. Πού ακριβώ, τα ίμια δεν έχει σπίτια. Όχι, δεν έχει. Είμαστε δίπλο στην κάλυμνο. Σκάλυμνο, στι... Δηλαδή την κάλυμνο τη ότι δεν την ξέρω. Αν έχω ακούσει τα ίμια, αλλά την κάλυμνο Λες αυτό που να το ξέρει. Τελευταία <σκέφτη> την κάλυμνο τη μάθανε εξαιτία των ημειών. Α, μάλιστα. Πριν <σκέφτη> το 97 <σκέφτη> α <ασκέφτη>, πούμε <σκέφτη> την κάλυμνο <σκέφτη> δεν την είχαμε στο μυαλό μα. Δεν την ξέρανε μετά με τα ίμια. <σκέφτη> πήρε τα πάρα, <σκέφτη> <σκέφτη> <σκέφτη> <σκέφτη> που λάγανε σφουγγάρια double Σφουγγάρι. Ναι, ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά και να κάνετε τέτοιε εκπομπέ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εσεί από που πα το διαδίκτυο. Ναι, ναι, Ωραία, έγινε Καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια, γεια σας. Καλά. Αυτό το νομοσχέδιο μαζί με το νομοσχέδιο τη Επικουρική ασφάλισης με ένα νόμο και σε ένα άρθρο μαζί με τα νομοσχέδια τη κυρία Κεραμαίο για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και την Ελλάξη τη Βάση Αγωγή με ένα νόμο και σε ένα άρθρο θα είναι αυτά που θα καταργηθούν το πρώτο δεκαήμερο με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Με ένα νόμο και ένα άρθρο, με ένα και ένα άρθρο, μάλιστα η γλώσσα σα άντε γαμυθείτε, δεν ξεπλένει, δεν ξα... Εσεί θα είσαστε μία από τι αιτίε που θα ξαναφάμε στη μάμα του έτσι. Καλά Οι άλλοι πληγαίνανε την ασφάλιση, δεν πληρώνανε φράγκο. Ήρθανε τώρα αυτοί, διαλύσανε το εσύ. Η χαρατάλα όλοι οι ίδιοι είναι. Ρε, δεν πάτε να αγαμμυθείτε, ρε μαλάκια. κοινωνία. Δεν πάτε να αγαμυθείτε. Φυλάκια. Καλό Σαββατοκύριακο. καλά, κάθε καλό. Εύχομαι. Ένα ωραίος πολιτισμένο διάλογο μεταξύ του και του Αποστόλου. Ελληνόπουλα είμαστε πάνω για το και η Δευτέρα και είμαστε πάλι αγαπημένοι. Όλοι υπάρχει για άλλη μια φορά θέμα μποφίλιου. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι η Νατάσα Μποφίλιου είναι ταλαντούχα, όμορφη, έξυπνη, λαμπερή, δηλωμένη κουκουέ. Τους, όλο αυτό δεν τους κολλάει. Λογικό γιατί χρειάζεται και κάποιο επίπεδο πρώτων. Έναν επεξεργαστή μα στο μυαλό να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει ότι μπορεί κάποιο να έχει όλο το πακέτο, να έχει και άποψη. Δεν μπορούν και κολλάνε σε στερεότυπα της δεκαετίας του 50 και του 60 που ο κομμουνιστής γυρίζει με την τραγιάσκα και δεν έχει που να μείνει και και και δύο τέτοια και βγάζουν διάφορα. Έχει προκύψει ένα θέμα διότι η Νατάσα Αμποφίλιο έκανε μια φωτογράφηση ε, στο Λονδίνο Πήγε για τέσσερι μέρε στο Λονδίνο, κάνει μια φωτογράφηση τη εταιρεία που την δίνουν. Είναι μια ελληνική εταιρεία που τη δίνουν ρούχα. Είναι καλλιτέχνη, δεν εμφανίζεται παντού, το ξέρουμε, το καταλαβαίνει ο καθένα, δεν θα βγει με ένα τσουβάλι. Και φοράει μια ελληνική εταιρεία ρούχα. Δεν τα πληρώνει όλα αυτά. Αυτό είναι το καθεστώ. Θα φορέσει, αλλά θα τα δείξει κιόλα. Άλλωστε είναι διαφήμιση για την κάθε εταιρεία. Όταν ένα καλλιτέχνη, όποιο καλλιτέχνη, φοράει τα ρούχα αυτά. Και βγήκε ο Ποσειτόνιο Γιάννοπλου ένα δημοσιογράφο και ξεκίνησε ότι είναι κομμουνίστρια και τη δουλειά στο Λονδίνο να κάνει τη φωτογράφηση. Τόσο σοβαρό επιχείρημα. Και έχει το, απασχολεί όλο το σουκού τα social media και έφτασε και στην πρωινή εκπομπή του Skype. Εντάξει, εγώ δεν θα σα πω από φίλου ήδη. Και από φίλου τι έκανε παιδιά. κάνει μια επίδειξη στο Λονδίνο, έτσι. Μα, ε, από μια εταιρεία ρούχων. Και έκανε μια φωτογράφηση και μια επίδειξη. Έγινε κόλαση. Γιατί. Μάλιστα. Γιατί είναι εμποφίλη η οποία έχει πάρει θέση σε άλλα πράγματα γιατί αριστερή για ναι. την αριστερή; του QQE, για την αριστερή Εδώ τη βλέπουμε με ένα παρτό επίση. Δεν, δεν θα σχολίαζε κανεί, ούτε θα ας... δεχόταν σχόλια είτε από την μια πλευρά είτε από την άλλη, αλλά κυρίω από την άλλη πλευρά. Ναι. Εάν δεν προηγουμένω δεν υπήρχαν οι πολιτικέ δηλώσει. Όταν κάνει πολιτική δηλώση, μπλέκεσαι σε ένα μήλο πολιτική για δηλώση. Γιατί, άμα μου Για ποιο λόγο. Δηλαδή, δεν κάνω να Δεν είναι θέμα αριστερού δεξιού. Η πολιτική δήλωση σημασία. Μπορεί να είσαι ό,τι θέλει να είσαι. Όταν παίρνεις θέση και χώνεσαι μέσα, μέσα στα αλώνια της πολιτικής, της πολιτικής αντιπαράθεσης, τότε θα είσαι έτοιμος ή έτοιμη να δεχτείς και σχόλια. Όλο αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να στέκει, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να στέκει. Προφανώς έχει την απόψη το κάθε άνθρωπος και προφανώς θα κάνει... Τα ελάχιστα, αυτό που έκανε δεν είναι τίποτα, δεν πρέπει να το συζητάμε καν. Είχε κάνει την ίδια φωτογράφηση πέρυσι στη Φολέγανδρο. Πάλι με την ίδια εταιρεία πήγανε εδώ σε ελληνικό νησί και κάναν τη φωτογράφηση για να δείξει και αυτή η εταιρεία ότι ένα δημόσιο πρόσωπο με επιρροή φοράει αυτά τα πολύ ωραία ρούχα. Τέτοια συζήτηση δεν έγινε πέρυσι. Στο ίδιο κανάλι, όταν ο Σάκης Ζουρβάς για 17 λεπτά έχει πάρει 200 χιλιάρικα από τα ταμεία όλων μας και από τις τσέπες όλων μας και ακόμη δεν έχει απαντήσει ο Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος, τι ακριβώς πόσο πήρε και για ποιο λόγο ήταν τόσο πολύ η παραγωγή για τα 17 λεπτά αυτού του θεάματο πάνω στην αλλαγή του χρόνου και τι πόσο ακριβώ πήρε ο Σάκης Ζουρβάς. Και βλέπατε το SkyGR λίγο πριν και έγραφε τίτλο « Μίζον θέμα η φωτογράφηση Υποφίλιο με όλα αυτά που γίνονται. Μίζον θέμα δεν το έχει γράψει το για τι υποκλοπέ. Δεν το έχει γράψει για το για τη σφαίρα του 16χρονου τώρα που χαροπαλεύει το παιδί. Δεν το έχει γράψει για τίποτα. Και το γράψαν μίζον θέμα η φωτογράφηση Υποφίλιο. Προφανώ του ενοχλεί Υποφίλιο και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ διασκεδαστικό. Επειδή τραγούδησε για την Κόσκο. Επειδή στήριξε του εργάτε στη Μαλα Επειδή δεν υπάρχει διαδήλωση που να μην κατεβαίνει κάτω. Επειδή δεν υπάρχει φεστιβάλ τη Κνέ. Που να μην πηγαίνει, επειδή πανηγύρισε την νίκη τη πανσπουδαστικής επειδή τολμάει, έχει πάντα φωνή και μιλάει για όλα αυτά που μιλάνε όλοι οι νορμάλ άνθρωποι. Από συγκεκριμένη θέση, από καθαρή θέση και βεβαίω του ενόχλησε που αυτή η καλλιτέχνηδα γεμίζει φίσκα, στάδια, γήπεδα, θέατρα, αίθουσες και εντό και εκτό Ελλάδο. Δεν μπορούν να το χωνέψουν όλο αυτό. Είναι πολύ διασκεδαστικό που το βιώνουν ω τέτοιο και για άλλη μια φορά βρήκαν την Ατάσα από φίλου συντονισμένα. Το ξεκίνησε ένας, αλλά μετά πέφτουν βροχή Όλα τα ανόητα, δεξιοτρόλ και όλοι οι υπόλοιποι για να κάνουν υποτίθεται κακό, ζημιά, σε ποιον, στην Ποφίλιο. Τόσο λίγη είναι. Αν όλα δίκαια, τα αδέρφια μου κι εγώ Θα φυτέβαμε κρινάκια στα στρατόπεδα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 Μέση, μέση, μ' όλα τα χρώματα μπλεγμένα ως και τα πά... Και όλα τα υπόλοιπα να τα αποφύγει εδώ. Αν ήταν όλα δίκαια, ένα πολύ ωραίο τραγούδι με πολιτικού στίχους στο Σήμερα, Γεράσιμο Ευαγγελάτου, μουσική βεβαίω, Θεέμι καραπου... Καραμπούρα. Τίδη αυτό το φοβέρο τρίο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο. Λαό κολλάει στι διαφημίσεις Αμέσω μετά μαγκαζίνε. Εμεί τα υπόλοιπα αύριο, Γεια σα, Γεια σου, Αποστολή. Yeah. Ένα θα σου πω. Ένα μόνο. Καλύτερα για να τελειώνουμε κιόλα, λέγε. Ισουν κάτω. Καταπληκτικός της παρασκευσης Καταπληκτικό Σε ευχαριστώ, είχε έρθει έτσι τα λε. Όχι βρε, είχα έρθει βρε Θα το έχω να εγώ δεν το έχω Που καθώσουν, να σε θυμηθώ Βέβαια, θα με θυμηθεί, Όταν με θυμηθείς Ήρθες, ήρθες και από την πλευρά μου Σε φώναξα Και με τα ωραία χρόνια του Πασόκ Α, εσύ ήσουν πάνω στο μετάσπρο Με το άσπρο ίσουνα. Εγώ ήμουνα. Εκεί την πλακούρια με το παπούτσι που μου λε στην την ξεκάλυψα. ότι ξέρω εγώ τι μου έλεγε. Α τώρα σε αυτήν Τώρα <στοί> <στοί> <στοί> και Έτσι δεν θα το χανα τίποτα. <στοί> τι σου άρεσε πιο πολύ, Μου άρεσαν όλα. Όλα. Όταν λέμε όλα, λέμε όλα. Με το ζουράρι εκεί πέρα ήταν ε, ε, αυτά. Απλά το που να πω και μου έτσι Είναι ότι Πορμάτος στον από Πού στηρίχτηκαν μου αυτοί οι ερώσιλοι και δεν άφησαν τον Λεωτή να ανέβει στο Ηρώδιο. Αυτό το μεγάλο συνθέτημα δεν μας έχει μείνει και κανένας. Μετά από όλα τα υπόλοιπα, τις τη δευτεροκλασσάτες και τους συνθέτες της μια ακοής και της μιας χρήσης. Αυτό το μεγάλο συνθέτημα. Μα πώ, αφού έχουμε και του τράπερ που παράγουν καθημερινά. Δεν αγοράκι μου, να κάνουν αυτή τη δουλειά του. Το βέμα εδώ μιλάμε για κλασική μουσική, κλασικό ελληνικό τραγούδι στους αιώνε. Την καταχνιά, με το βίρβο, το έπο, τη αντίσταση, τον λόρκα τον σολομό, τον εθριμιαβή, τον τάριο φω. Αυτό το μεγάλο συνθέτη και έχουν δώσει το ηρόδιο σε ένα σωρό τίποτα, τίποτενιου. Ποια ήταν η δικαιολογία, δηλαδή είναι αγανάκτηση μεγάλη. δεν Ποιο ήταν πω, πω, πω. Δεν ξέρω τι θα σου πω. Δηλαδή είναι κάτι εξωφρενικό τουλάχιστον για μας που ξέρουμε. Ναι. Σκόπια, Σκόπια. σκόπια. σκόπια. <Τι> σκόπια> Α, συγγνώμη, παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πώ μπορώ να μιλήσω με το Θήμιο ή με τον Αποστόλη. Με τον Αποστόλη, πιο εύκολο. Με τον Αποστόλη, πιο εύκολο. Για μια ανακοίνωση είναι. Παρακαλώ, για κάτω. <coughs> ανακοίνωση, ανακοίνωση. Πείτε μου. Το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αθηνών και η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση καλεί του συναδέλφου την Κυριακή στι 4 του μηνό, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, στα γραφεία Οδυσσέο 8 στην Αθήνα, απέναντι από το Στάνλεϊ για. Ψηφοφορία για ανάδειξη νέου ΔΣ. Οι συνάδελφοι καλούνται να είναι όλοι εκεί ώστε να διεκδικήσουμε κοινό πλαίσιο εργασία για όλου μα, για κατάργηση του προσοδοφόρου πράγματος που μα αφορά όλου, για άμεση προσαρμογή των μισθωμάτων μα στις πραγματικέ ανάγκε μα, για θεσμοθετημένο χρόνο εργασία, για τι συναδέλφισε και την αναγνώριση των δικαιωμάτων του, για τι γυναίκε μιλάμε, και ένα βάουτσερ καυσίμων γιατί δεν πάει άλλο. Θέλουμε όλοι οι συνάδελφοι να είναι aquí Ναι, καλημέρα. Να μιλήσουμε με την Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Αχ, Αποστόλη μου καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σου. Μάλλον και εγώ. Θα σα πω στο τέλο όμω, <laughs> για σίγουρα. Ήθελα να σου πω ότι περάσαμε υπέροχα με το γιο μου προχθέ την παράσταση την Τετάρτη που ήρθαμε. Με το γιο σα. Όταν ασχολείται με το θέατρο σκιόνι μα, ήταν τον ταξιάρχημο ρε. Σα ξέρω, ναι, δεν μου μιλήσατε, δεν σα είδα. Δεν ήρθε στο τέλο, δεν έβρεχε και είπαμε να βγούμε να βρούμε ταξί γιατί είχε πολύ κόσμο και μπράβο σου και πάλι. Ήταν υπέροχα. Συνέχισε αγόρι μου παλικάρι μου έτσι. Αφούλω να πάμε Να ρωτήσουμε τα σίκα του λέω τάφαγε ή τα καμεκά καπαμά του λέω που του δώσαμε το Όχι, τα τσακίσαμε άστα. <laughs> <laughs> <laughs> αχ πότε θα σε ξαναδούμε να σου φέρω και άλλα, παιδί μου. <laughs> δεν πειράζει, θα πάθουμε τίποτα με τόση σήκω. Εσώπα, όλα καλά να είναι. Θα ρίκαμε πάρα πολύ, το ευχαριστηθήκαμε. Δηλαδή κάθε φορά που ερχόμαστε είσαι φανταστικό και περιμένουμε με αντιπομονησία πότε θα σε ξαναδούμε. Θα ξανακάνει τίποτα. Και τώρα επειδή πήγε πολύ καλά αυτό και δεν είχε άλλε ημερομηνίε, ετοιμάζουμε στο κύτρο. Φεβρουάριο <laughs> Μάρτιο, <μάτριο, laughs> παρασκευέ. θα τα ωρα εκπομπή. Ε, θα μάθετε, θα πούμε έγκαια, θα βγει και αφήσα. Ε, εντάξει, Αποστολή μου, να σε καλά, αυτό πήρε να σου πω ο παλικάρι μου και συνέχισε έτσι. Να σε καλά. Δύναμη, να σε καλά, να σε καλά, χάρηκα που σου μίλησα. Γεια σου, Αποστολή, πια, γεια.